Ο Γιώργο Καραϊβάζ έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώ έδρασαν οι ταραξίε. στο σχέδιο του, από ό,τι φαίνεται Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψει μολότοφ από αέρο. And that's lucky too. Αμέσως λοιπόν μόλις έπεσε η πρώτη μολότοφα από τα Ράτσα χθες τα εξάρχεια η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο της αστυνομίας αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών <κυρίζει> ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών <κυρίζει> πάνω στις ε, κορυφές, στις τα δηλαδή αρκετών πολυκατοικιών σε κεντρικούς δρόμους περιοχής Μάλιστα, γεια σα. καλώς ήρθατε και καλή βδομάδα. Όπω ακούσατε εδώ, το συνάδελφο, η δημοσιογραφία στα καλύτερά τη χτε βράδυ, ε, το αερομεταφερόμενο τάγμα αναρχικών. Αερομεταφερόμενο, όσοι γνωρίζετε, ξέρετε, σημαίνει ε, πάει μια μονάδα, ένα αριθμό ανδρών, γυναικών, εξαρτάται, μπαίνει σε ένα μέσο που μπορεί να πετάξει, όχι σε τρένο α πούμε, και μεταφέρεται από ένα αεροδρόμιο, γιατί πρέπει ή ελικόπτερο από κάποια περιοχή σε κάποια άλλη. Εδώ είναι στην ταράτσα. Ναι, στην ταράτσα μπορεί να προσγειωθεί ή να κατέβει κάποιο δίνει την εικόνα ο συνάδελφο στο εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ ότι οι αναρχικοί, όπως τους ξέρουμε στην χώρα μας, είναι αερομεταφερόμενοι. Μεταφέρονται δηλαδή με κάποιο μέσο που έχει πτητική ικανότητα. Θα ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ, διότι ήταν ένα χάρμα οφθαλμών, αυτιών γενικότερα και είμαστε περήφανοι και εμεί ω συνάδελφοι που έπιασε οροφή, οροφή η δημοσιογραφία Σε αυτόν τον τόπο. Το τραγούδι που ακούμε είναι ο ήμνος των Αναρχικών. Εσείς το ξέρετε με τη Μέρι Πόπινς η οποία επίσης πέταγε με την ομπρέλα. Το υπονοούμενο είναι εμφανές. Είναι, αναμένεται ανακοίνωση της Σοφίας Βούλτεψη να αποκηρύξει τη Μέρι Πόπινς και να τη συνδέσει βέβαια με τον αναρχικό χώρο αλλά και με τους Σιριζαίους έτσι κι αλλιώς όλα τα συνδέουν με τους Σιριζαίους. Αλλά να συνεχίσουμε διότι έχουμε αφήσει στη μέση και δεν είναι σωστό την αερομετα... όχι, το αερομεταφερόμενο τάγμα αναρχικών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών...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 Now as the ladder of life has been strung, You might think a sweep on the bottom most λοιπόν πληροφορίες του Αντένα Η αυτή Η αξιωματική αστυνομίας ότι κάποια στιγμή Η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο Που γίνεται το Πάσχα Στο βροντάδο της Χίου Τι είχε πάρει όλα μαζί Ε, έμπλεξε και το Πάσχα, τον Χριστό ανέσυ, το Βροντάδο και ξέρετε αυτό το ωραίο έθειμο, με του, με τη μοίρα των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών. Πέφτουν κιόλα με αλεξίπτοτα, από τι ταράτσε των εξαρχείων, είναι ο Γιώργο Καραϊβάζω, συνάδελφο, αστυνομικό δελτίο χρόνια καλύπτη. Τάκουγε η συνάδελφο εκεί η Ρίτσαμιζόκλη, τι να κάνει. Ψι, το ψηλο αυτό, δεν το λέει μόνο ο Αντένα. Γενικότερα υπάρχει έτσι ω μια τάση γιατί είναι πολύ εμπεριστατωμένο το οπορτάζ. Και όπω συμβαίνει με όλα τα εμπεριστατωμένα ροπορτάζ. Πάντα οι συνάδελφοι αισθάνονται έτσι μια ανάγκη να, το, να του κάνουν, μια αναπαραγωγή, να το πούνε και αυτοί και να πάρουν τη δόξα τη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Μέχρι στιγμή έχουμε ε, αερομεταφερόμενο τάγμα τάγμα αερομεταφερόμενων αναρχικών και αμέσω μετά έγινε μοίρα α, υπτάμενων αλεξυπτοτιστών κομμάτων αναρχικών, οι οποίοι ήταν 300, αλλά είχαν χιλιάδε μολότοφ πάνω στι ταράτσε και μεταφερόντουσαν με τα μέσα που. Ο Γιώργος Καραϊβάς ξέρει ε, να, ότι μεταφέρονται οι πτάμενοι αναρχικοί που είναι και αλεξιπτωτιστές ταυτόχρονα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τη Σταρά τη Πολυκατοικιών ε, των οδών ε, Σπύρου Τρικούπης στους αριθμούς 3, 8 και 9, της Νοταρά, της Ανδρέας Μεταξά και α, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πολεοδομικά τετράγωνα στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα αυτή των α, καταδρομών των αναρχικών έχουν την ιδιομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Όπως επίσης λέγε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 Που είχαν καταγράψει τι πολυκατοικίε με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε των εξαρχείων, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπεριψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη. Τα υπεριψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη. Συνήθω λέμε για θέατρο τη μάχη. Εδώ έγινε και αμφιθέατρο τη μάχη. Βεβαίω με όλο αυτόν τον παροξισμό είναι το λιγότερο που μπορεί κάποιο να επισημάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε ολόκληρο άρα, μεταφερόμενο τάγμα αναρχικών. Πρώτη. Σημείωση, μοίρα υπτάμενων αλεξιπτωτιστών Δεύτερη σημείωση, που είναι και κομμάτι αναρχική 300, αλλά έχουν χιλιάδες μολότοφ. Επιδρομής από τον ουρανό είναι η τρίτη. Σημείωση, όλοι αυτοί λοιπόν κάνουν και ένα παρκούρ, κάποια στιγμή πάνω εκεί. Γίνονται πελταστές στα αμφιθέατρα τη μάχη. Ενημερωθήκαμε, νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε πώ και πώ να πλησιάσει ο χρόνο των εκλογών σύντομα για να απολαύσουμε τον Αντένα στις τελευταίες μέρες, έτσι όπως ξέρει μόνο ο Αντένα, να περιγράφει την πραγματικότητα με την αντικειμενικότητα πάντα που τον διακρίνει και με σεβασμό στον τηλεθεατή, γιατί αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Κάνουμε ζάπινγκ, πάμε στο άλλο κανάλι, Προχτές αν είδατε στα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Γενικώ ήταν ένα δήμερο άκρος διδακτικό για το πώς ε, η προστασία του πολίτη ε, προασπίζεται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Στο, στην Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα Ζάρα, κάποιοι ανεγκέφαλοι έριξαν μέσα Μολότοφ. Υπήρχε και κόσμο εκείνη την ώρα. Ευτυχώ επενέβησαν κάποιοι άλλοι και έσβησαν τη φωτιά. Πήραν του πυροσβεστήρε, έσβησαν τη φωτιά γιατί αυτό που έριξε τη Μολότοφ ήθελε νεκρού, κάτι αντίστοιχο με τη Μαρφίν. Ήταν και περισσότεροι μέσα. Κανεί δεν ξέρει και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Τη φωτιά την έσβησαν αναρχικοί, διαδηλωτέ. Αυτό φαίνεται από το βίντεο. Και του Μέγκα, το είδαμε το Σάββατο, και στα υπόλοιπα κανάλια, γιατί κρατάνε κοκκινόμαυρε σημαίες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτού βρίζουν ότι. Ποιοι το κάνανε, αυτοί οι τρελοί που το κάνανε κτλ. Κρατάνε τον πυροσβεστήρα, κρατάνε και την κοκκινόμαυρη σημαία. Στο ρεπορτάζ του Μέγκα το Σάββατο το βράδυ δεν είδε διαδηλωτέ, δεν είδε αναρχικού, δεν είδε κοκκινόμαυρη σημαία. Υπέθεσε το δελτίο ότι οι εργαζόμενοι με αυτοθυσία έσβησαν τη φωτιά κουκούλοφόροι. Έριξαν βομπαμπολότοφ σε πολυκατάστημα, το οποίο είχε κατεβασμένα ρολά. Μέσα βρίσκονταν υπάλληλοι οι οποίοι κεντίνευσαν από την ευριστική επίθεση, καθώς ξέσπασε φωτιά. Όπως βλέπετε στο βίντεο δοκουμέντο εργαζόμενοι με πυροσβεστήρες έσβησαν την πυρκαγιά, ενώ το πολυκατάστημα γέμισε καπνούς. Για την αλήθεια του ρεπορτάζ δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί, ήταν διαδηλωτέ. Βγήκαν μέσα από την πορεία, πήραν τον πυροσβεστήρα, κατάλαβαν τι παίζει και έσβησαν τη φωτιά. Μετά το κράξιμο όλο το Σάββατο το βράδυ την Κυριακή, χτε στο δελτίο έγινε η αποκατάσταση. Κουκουλοφόροι έριξαν βόμβα Μολότοφ σε ένα πολυκατάστημα με κατεβασμένα ρολάκ, όπου μέσα όμω βρίσκονταν εργαζόμενοι. Διαδηλωτέ με πυροσβεστήρε, όπω βλέπετε, έσβησαν τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, τη μία μέρα ήταν εργαζόμενοι για να παρουσιάσουν του κακού διαδηλωτέ ότι έριξαν τη φωτιά, όταν όμω όλη η κοινωνία είδε, γιατί φαίνονται οι σημαίε και τα υπόλοιπα, αναγκάστηκαν να το γυρίσουν. Φανταστείτε να μην υπήρχε το σχετικό βίντεο ότι θα μπορούσε πια βισοδόμηση για άλλη μια φορά θα μπορούσε να έχει γίνει δύο παραδείγματα ξεπεσμού και ξεποριά αυτών που σα παρέχουν ενημέρωση όχι, δεν υπήρχαν κι άλλα, αλλά αυτά ήταν τα πιο χτυπα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα βίντεο, αστυνομικοί που χτυπάνε τον συλιφθέντα. Την κυρία με το καροτσάκι, μια άλλη κυρία την έχουν στιγμώσει στα κάγκελα που βρίζουν, που κάνουν διάφορα, είναι διάχυτα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα απολαύσετε. Όλο αυτό με την ταράτσα και τους αερομεταφερόμενους έχει και πάρα πολύ σοβαρή πτυχή, πέρα από το κομικό του συναδέλφου το ρεπορτάζ, διότι όντως από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια και δεν είναι η πρώτη φορά που κάτοικοι, κάτοικοι ρίχνουνε, εξφεδονίζουν αντικείμενα στις δυνάμεις των ματ. Όμω έτσι φτιάχνεται ένα κλίμα ώστε την επόμενη φορά να γίνει το ντου μέσα στι πολυκατοικίε. Δεν απέχουμε από αυτό το περιστατικό. Υποτίθεται χρειάζεται ένταλμα εισαγγελέα, αλλά ξέρετε, αυτά στη δημοκρατία του Σαμαρά και στο σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αστερίσκοι. Προετοιμάζεται το έδαφο, έστω και με αυτό το χαβαλέ τρόπο, που δεν μπορούσαμε κι εμεί να μην σταθούμε, ώστε να γίνεται η επέμβαση στι ταράτσε και στι πολυκατοικίε. Μάλιστα, το ρεπορτάζ του Αντένα έχει στοχοποιημένε από πάνω, σχεδιασμένε σε γράφημα, μάλλον φωτογραφία από το Google Earth των πολικατικιών που έγινε οι, ε, ήταν οι αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες, τα τάγματα των υπτάμενων. Φεύγουμε από αυτά, μένοντας βέβαια, πάμε στον Θόδωρο Πάγκαλο Σήμερα το πρωί άνοιξε πάλι ο οχετός. Η Ελμέ δηλαδή οργανωμένη, λειτουργεί μέσα εκπαιδεύσεως. Με το συνδικάτο τους εκφράστηκαν υπέρ του κυρίου, ε, πώς λέγεται, του νερού του, του κυρίου Ρωμανού, διότι λέει ε, είναι ένα παιδί το οποίο είναι καταπιεσμένο από την κοινωνία και αγανακτισμένο. Δηλαδή όποιο παιδί είναι καταδικασμένο, αγανακτισμένο κα, με την κοινωνία παίρνει ένα αυτόματο καλάζνικο και πάει και το αδειάζει πάνω στους φρούς της τραπέζης. Το καλάσνικο φτιαπά και το αδειάζει πάνω στου φρούρου τη Δεν έχει γίνει αυτό. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει αυτό. Η εισαγγελέα είχε διαφορετική τοποθέτηση. Ε, το δικαστήριο είχε διαφορετική τοποθέτηση. Γι' αυτό και δεν ενοχοποίησε, δεν κατηγόρησε το ρωμανό για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση παρά μόνο σε ληστεία. Υπάρχει κάποια διαφορά. Αλλά βέβαια. Στο μυαλό του Θόδωρου Πάγκαλου όλα αυτά είναι ένα ή και ένα να μην είναι, επειδή εξυπηρετεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να πει αυτά που λέει. Και καλά από τον Πάγκαλουμ δεν περιμένει κανεί τίποτα διαφορετικό. Από τον Πρωθυπουργό τη χώρα, ω θεσμό, ω πρόσωπο που είναι σε αυτό το θεσμό, που υποτίθεται είναι εκεί για όλου του Έλληνε, να υπερασπίζει δικαιώματα και κυρίω με το λόγο του να μην ασκεί βία. Αυτό υποτίθεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία περιμένει κάποιο από τον Πρωθυπουργό. Θα τον ακούσουμε πώ χτε βράδυ. Νομίζω όλοι θα το παρακολουθήσατε, μίλησε για τον Νίκο Ρωμανό. Ένα παιδί που είναι σε απεργία πείνα και κανεί δεν ξέρει τι γίνει με τη ζωή του. Και αν συμβεί κάτι με τη ζωή του, ηθικό και φυσικό αυτούργο είναι ο Αντώνης Σαμαρά. Έχει κανεί την ελπίδα, έστω την ίστατη στιγμή του Αντώνη Σαμαρά, διότι αναχωρεί όπω ξέρουμε όλοι, φαίνεται και με τι χειρότερε περγαμίνε στο διάβα του. Περιμένει κανεί από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει όχι με στοργή τηρώντας τη γλώσσα που μιλάνε όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια γλώσσα ε, που ταιριάζει σε πολιτικό, που λιένει λίγο τις γωνίες και δεν προκαλεί. Διότι ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, σκεφτήκαμε και ξανασκεφτήκαμε, εκτός από μίσος ο Αντώνης Σαμαράς έχει προσφέρει κάτι άλλο σε αυτόν τον τόπο. Αλλά τι λογική να έχετε, εδώ μόλις προλίγου υμνήσατε. Έναν απεργοπήνα, αλλά ξεχάσατε ότι ο νεαρό αυτός έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθερξη με ληστεία με καλάσνικο. ως κάτι που εύχομαι να μην πάθει οι πραγματικοί υπέθυνοι αυτοί που του φουσκώνουν τα μαλλιά, τα μυαλιά και το, το κάνουν κάτι σαν ήρωα και τον εξωθούν σε αυτήν την απαράδεκτη στάση που θέτει σε κίνητο τη ζωή του. Από αυτό το μικρό απόσπασμα του Αντώνη Σαμαρά αυτή ήταν η μοναδική αναφορά του χτες αλλά τον Άδων δεν τον συζητάμε φαίνεται η αντίληψη της πολιτείας αν το συνδυάσει κανείς με τα θρασίμια παλιότερα απέναντι στη νέα γενιά που δεν νέ τη γραβάτα ή το ντύσιμο ή το κοστούμι που η νέα δημοκρατία και αρκετοί σε αυτόν τον τόπο θέλουν να φορέσουν στους νέους ανθρώπους. Ό,τι δεν είναι κοντά τους δεν υποτάσσεται δεν ακούει τα σκυλοτράγουδα που ακούν όλοι αυτοί δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο κώδικα απαξιών που συμπεριφέρονται όλοι αυτοί Αμέσως έχουν το μίσος και το βγάζουν με διάφορους τρόπους Βέβαια αν ο Ρωμανό συμπεριφορόταν σαν τον Χριστοφοράκο Θα τον αγαπούσαν όλοι, θα του άνοιγαν τις πόρτες όλοι Και τώρα θα ήταν και ελεύθερος Ή αν ήταν σαν την Ενέργα, σαν τους αρχηγούς της Ενέργα και της Γελάς Πάουερ Θα έκανε πάρτι στη μίκονο και θα είχε δικηγόρο τον Μάκη Βορύδη Ή τον Μπαλτάκο που έχει τώρα Όλοι αυτοί λοιπόν βάζουν στο στόμα τους Τον Νίκο Ρωμανό και όλη αυτή την ιστορία που παίρνει πολλή συζήτηση, αλλά εδώ που έχουμε έρθει σε αδρέ γραμμέ, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειε. Το λόγο πήρε βεβαίω και ο κύριο Αθανασίου. Έχει από πολλού προβληθεί η άποψη, και μάλιστα συχνά και ω αξίω... ότι η ελληνική πολιτεία στέρισε από τον Ρωμανό τις εκπαιδευτικέ άδειε, ένα κεκτημένο δικαίωμα που του χάρισε η εισαγωγή του στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα καταλήγουν οι θειασότε αυτή τη θεωρία, μη χορηγώντα τι αυτέ η πολιτεία, εκδικείται τον Ρωμονό για τις απόψεις του και τις πράξεις του. Κατηγορηματικά λέω ότι αυτό δεν είναι αληθές. Μπράβο! Η δημοκρατία δεν εκδικείται και δεν τιμωρεί με βάση το φρόνημα. <Το> Η δημοκρατία δεν εκδικείται και δεν τιμωρεί με βάση το φρόνημα. <Το> Η δημοκρατία, όχι αυτό που έχουμε τώρα. Η δημοκρατία δεν το κάνει όντω. Αλλά δεν υπάρχει σχέση αυτού που έχουμε τώρα με τη δημοκρατία, αυτή την αστική, την κουτσουρωμένη που εφαρμόζεται τουλάχιστον με κάποια προσχήματα σε άλλε χώρε. Ο κύριο Αθανασίου όμω το έτρεξε και παραπέρα. Λένε πολλοί, μα δεν γίνεται ο υπουργό να κάνει παρέμβαση στα αρμόδια όργανα ώστε να γνωρι... γνωμοδοτήσουν διαφορετικά ακόμα και αντίθετα στον νόμο και τη συνείδησή του. Σε απαντώ. Αυτό θέλετε. Έναν υπουργό δικαιοσύνη που να τηλεφωνεί στους κατά το σύνταγμα δέσμες στους δικαστικούς λειτουργούς και να επιβάλλει αποφάσεις που επιθυμεί ο ίδιος ή ζητεί η κοινή γνώμη. Αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Θα σα κάτι άλλο. Έτσι, είναι ένα κοινό εγκληματία ο οποίο μπαίνει σε μια τράπεζα, σκοτώνει 4-5, κρατάει ο μύρο του άλλου, σα πω: Αν τρώει 5-6 φορέ ισόβια και είναι στη φυλακή και είναι νέο. Και πάει και περνάει σε ένα τέι. Και μετά κάνει απεργία πείνα και λέει: Θέλω να βγαίνω από τη φυλακή και να πηγαίνω στο τέι μου. Είναι δυνατόν να αναλάβει το κράτο αυτή την ευθύνη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό ο άνθρωπο, όταν του καλού, τον καλεί η το σύστημα το σωφρονιστικό να αρνηθεί και να καταδικάσει τις πράξεις του όχι μόνο δεν τις καταδικάζει αλλά θα κάνουν κι άλλες. <Τι> Και ο Θόδωρο Πάγκολο με τα πολύ ωραία σήμερα πρωί-προηγεί και να βάλει και αυτό στη δική του σφραγίδα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ, Ελνοφρένε, όπω κάθε μέρα, 208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Το mail είναι, η διεύθυνση του mail, στο dutypapaki.realfm.gr. Και όπω έλεγα, στείλε εμέ και αλκενό το μηνυμάτο αποστολή στο 54-100. Η Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και δεν ξεχνάμε ότι χθε ψηφίστηκε ο τελευταίο προπολογισμό τη κυβέρνηση Σαμαρά. Μάλιστα, ήταν και μία από τι τελευταίε φορέ που απολαύσαμε τον. Πανικόβλητο Αντώνη Σαμαρά πάνω στο βήμα να ψελίζει τα περιανάπτυξης περί όλων αυτών που καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν από τις τελευταίες φορές ως Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε στη Βούλη και ήταν άρα συλλεκτική όλη αυτή η ομιλία. Αμέσως μετά την ψηφοφορία και τους 155 έκανε και δήλωση εξερχόμενος όπως λέμε της αιθούσης. Μετά από πολλές δεκαετίες η χώρα μας απέκτησε φέτος τον πρώτο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είναι μια ιστορική στιγμή. Οι παλιότεροι θα ξαφνιαστούν ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Εύχομαι οι νεότεροι να το συνεχίζουν. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος για ανάπτυξη, για πραγματική ανάπτυξη, χωρίς αναταράξεις. Θα επισπεύσετε όλα τα άλλα την αγάπη μου. Για όλα τα άλλα την αγάπη μου. We're a buff when I shake as with you.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 Και άλλα και άλλα πολλά. Εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τη σάτυρα με κάποιο τρόπο όλο αυτό το κείμενο δεν θα τολμούσαμε να το είχαμε γράψει ή και αν το είχαμε σκεφτεί δεν θα το εμφανίζαμε ποτέ διότι μας φαίνεται πάρα πάρα πολύ ακραίο. Όπω ακούσατε εδώ, ε, τιτλοποιήθηκε και ως αποκλειστικό. Οπότε συνεχίζουμε. Προχτέ λοιπόν στα εξάρχεια, κάποια στιγμή εκεί που υπήρχαν τα ΜΑΤ, παντού δηλαδή Είναι ένας κύριος με σύλλικας και λίγο παραπάνω Με ένα ποδήλατο και θέλει να περάσει Και πέφτει στο φραγμό το νομάτι Ήταν και ένα κινητό τηλέφωνο Παντού βρίσκεται ένα κινητό τηλέφωνο Και κατέγραψε το διάλογο που ακολουθεί Σας παρακαλώ να ανοίξετε το δρόμο κυρία, Διότι κυρία, είστε μπαξίνια Είμαι Έλληνας πολίτη θέλω να κοντά περάσω κοντά, να πάω στο κοιτάκι. Σα παρακαλώ πολύ, μην παίζετε με την νοημοσύνη μου. Εσεί δεν έχετε νοημοσύνη. Λοιπόν, θα περάσω από εδώ, μην με σπρώχνει. Δεν σπρώχνω το ποδήλατο. Είναι το φανταστικό <χω> ποδήλατο. <πόδιδο, χω> λοιπόν, το χτύπησα. Αγοράκι μου, εσύ. Το χτύπησα, είναι Όποιο θέλει να τον απολαύσει Το βιντεάκι είναι ανερτημένο στο youtube γενικότερα παντού κυκλοφορεί Θεούλη στον εξαρχείων Έτσι είναι ο τίτλος Ακούσατε τι έγινε γιατί είναι ωραίο και σαν εικόνα όλο αυτό Αλλά συνεχίστηκε αμέσως μετά Δεν μας να πάμε σπίτι μας Διότι γίνονται επεισόδια Παρακάτω και εγώ είμαι μαλάκας και δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από τα επεισόδια λοιπόν, τα Playmobil <ie diy> πέσαμε μικρή και παρακαλώ <ομλέ vienen> και βέβαια ο κόσμος από πίσω εκεί γύρω χειροκροτούσε βλέποντας όλο αυτό το θέαμα, οι ματατζίτες άχνα δεν είπανε τίποτα, τον βλέπανε, πέρασε τελικά έφυγε μετά από όλα αυτά, λαός μέρος α Ναι, καλημέρα σα. Μιλάω με την Ελληνοφρένια, ναι. ναι. Σα παίρνω από Θεσσαλονίκη. Είμαι μια πρώην εισαγγελέα. Για ευνόητου λόγου δεν θέλω να πω το όνομά μου. Εκδιωχθήσα από τη σπήρα αυτή του Σανιζάκη του Αθανασίου. Θέλω να εκφράσω μονάχα τον αποτροπιασμό μου για τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Κυρίω το θέμα του παιδιού αυτού, το οποίο κοντεύει και απέφχομαι που θα χάσει τη ζωή του. Αλλά εκεί οδηγούν τα πράγματα. Αλλά και πρώτος ο τρόπος που έχει περάσει από αυτή τη χώρα και δεν έχει το ακαταλόγιστο διότι υπήρξε δικαστής επίσης. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο κόσμο να ανοίξει τα μάτια του για το θέμα τη μεταβολή του κώδικα πολιτική οικονομία. Γιατί αυτό ακουμπάει όλου μα. Μια και λέτε θα... για τον Υπουργό, με την ευκαιρία, διαβάζω ένα άρθρο του Άιτου Χατσστεφάνου, που ξεσηκώνει η πηγή από το Βαξεβάνη στο hot dog, Και βλέπω ότι ο πατέρα του Αθανασίου υπήρξε επικεφαλή των Χιτών στον Εμφύλιο. Πέφτω και από τα σύννεφα. Ο Σαμαρά πρώτα έρευνα και μετά του κάνει είμαι σίγουρο. Να δώσω μια απάντηση σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους του κόλλου που λένε για αυτούς που τους έβιασε ο πόνος και υποστηρίζουν το Ρωμανό. Δεν υποστηρίζουμε το Ρωμανό. Απλά ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου φίλε. Αποστόλη, Έλα. Τώρα μου είμαι χρονών και στην τηλεόραση για το Ρωμανό, τι μου λέει το παιδί. Μαμά μου λέει γιατί μου λέει λέω, θέλω να πάει σχολείο, θέλει να πάει να σπουδάσει. Και τι μου λέει, Γιατί δεν τον αφήνω, λέει γιατί είναι φυλακή. Και μου λέει γιατί δεν είναι φυλακή, πρέπει να η είναι μαμά. Τα παλουρδάκια οι φίλοι μας, ήου ήου με το φάρο κορνάρουνε για να τους διώξουν να πάνε μες την βροχή ρε Αποστόλοι και τρέχανε κακόμοι δι, σαν να μην πω τι, λες κοίτατε ζώα! Λες κοίτατε ζώα ρε οι άνθρωποι μες στην βροχή! Παρακαλώ, τηλεφωνώ για το μεγάλο θέμα του Νίκου Ρωμανού. Ναι. Μικρό παιδί και πολεμά για πράγματα και αξίες πολύ μεγαλύτερες από εκεί που φτάνει το δικό μας μυαλό. Αυτή τη στιγμή με τον αργό θάνατο που βαδίζει ένα μήνα τώρα, μας δίνει εμάς καρέ καρέ και αναπαριστά... Σε αργή κίνησε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αποκαλύπτει το πρόσωπο του ίδιου δολοφόνου που βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και όλων των νέων παιδιών και σήμερα τη δολοφονία που απεργάζονται του Νίκου Ρωμανού. Θέλω να πω ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι ο φασισμός ο οποίος θα χύσει κροκοδίλια δάκρυα. Απόστολε Έλα. Πουλάκι μου γιατί είσαι εξαφανισμένος Προσπαθώ προσπαθώ να μην είμαι Αλλά έχω του χουντίνι μέσα του κάρμα Πες μου Λε Απόστολε εδώ χαλάει ο κόσμος Χάνεται η ζωή ενός παιδιού Που ζήτησε το αυτονόητο Να εφαρμοστεί ο νόμος Και εμείς καθόμαστε Εμείς καθόμαστε Οργανωμένα να του ρίξουμε στη θάλασσα Είναι φωνιάδε. Έλνω δύο τραγούδια να βάλεις τη Δευτέρα. Πες Ο φασισμό δεν έρχεται από το μέλλον. Ο φασισμό δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Οι κορίτσια μεσ' τα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστο στο χέρι. Οι ρίζε του το σύστημα αγκαλιάζουν. Και χάνονται βαθιά στα περάσματα. To my be of Jim, Jim, Jim, -jim, -jim, -jim, -jim as When I shake says with you. <laughs>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 Τα αμφιθέατρα της Μάχης τα οποία είναι και υπερρυψω, υπερρυψωμένα πάνω στις ταράτσες Και ενώ έχουμε εδώ έναν κώδικα επικοινωνίας υπάρχει αυτή η αφέλεια η οποία όντω είναι απογοητευτική Διαβάζω ένα μήνυμα στο Twitter η Λία στο υπογράφει και λέει Ξέρετε τι γέλια έχει να γίνει όταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανοίξουν οι φάκελοι και δούμε ποιοι είναι οι αναρχικοί ασφαλίτες Δεν ξέρω να το γράφει ηρωνικά αλλά αν περιμένεις ότι μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον τόπο η όποια κυβέρνηση χωρίς να πατήσει πάνω στους μπαχαλάκηδες ή στους ασφαλείτων μπαχαλάκηδες ή σε αυτά τα γεγονότα είσαι γελασμένο, ετοιμάσου από τώρα για να μην απογοητευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση η όποια κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει όλους αυτούς αγανακτισμένου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ που ήταν ένα πολύ γερό σοσιαλιστικό κόμμα Τώρα του βλέπουμε πια. Υπάρχουν και τα κινητά, του δίνουμε όποια ονομασία θέλουμε, ασφαλίτε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτή την κομμωδία με τον Μιχελο Γιαννάκη, κάποιο πρέπει να τη σταματήσει. Δεν τη σταματάει ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο βουλευτή, έχει περάσει από 4-5 κόμματα. Από το ΠΑΣΟ ξεκίνησε και έχει πάει μαζί με του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφυγε στο Σύνταγμα. Μέσα στι κουβέρτε βγαίνει όλο το Σαββατοκύριακο και βγαίνει μια φωτογραφία πριν δύο ώρε, την πίνει καφέ. Σε παρακείμενη καφετέρια. Το επιβεβαιώνει και ο ίδιο. Λέει ότι απεργία πεινά κάνει, αλλά πήγε να πιει έναν καφέ. Επειδή έβρεχε. Είναι κωμικό. Όλο αυτό κομικό, Τον αφήνουν εκεί. Ε, ξεφτιλίζει τον αγώνα των προσφύγων και ξεφτιλίζει και το ίδιο το κόμμα. Βέβαια, γιατί για τον εαυτό του δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Τον έχουμε ακούσει και σε άλλε στιγμές, Έχει εξοικειωθεί με, με το χαχαχούχα το πολιτικό. Ε, να ξέρετε, έχουμε και ευχάριστα νέα. Το είπε Το χρέο δεν είναι τόσο. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα του χρέους. Και πράγματι το χρέος είναι υψηλό, είναι πάνω από 170% του ΑΕΠ. Όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Το ανα, αναφέρθηκε σε αυτό και ο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είπε, ορισμένοι λένε, ότι σε όρου παρούσα αξίες το χρέος είναι μόνο 60%. Το χρέος αυτή τη στιγμή μπορεί να το δει κανείς και από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι το κόστος εξυπηρέτησης του. Και αυτή τη στιγμή το κόστος εξυπηρέτησης του είναι το μισό από ό,τι ήταν πριν την κρίση. Έτσι. Είναι μόνο νομίζω 6-7 ενώ πριν ήταν 13 δι. Πάντως το χρέος αν το δει κανείς ως ποσό της ονομαστικής αξίας φαίνεται πολύ μεγάλο Είναι φαινομενικά μεγάλο, δεν το φωνάζουμε πολύ δυνατά, πάντως στην πράξη δεν είναι τόσο μεγάλο Φαινομενικά μεγάλο το χρέος, κρατάμε αυτό το είπε ο Χαρδούβελης Ο οποίο θε στο ΣΥΡΙΖΑ σαν να είναι κυβέρνηση και τους λέει μην Ε, μην κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμεί. Σχεδόν παρακάλεσε. Τέλο πάντων, ε, δεν το πιστεύετε από το χαρτούβελ. Έρχεται όμω ο Βενιζέλο να πιστέψετε ότι το χρέο είναι χαμηλό. Εάν οι αγορέ είχαν αφαιθεί μόνες χωρί να υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν την χώρα του με το δάχτυλο εσωτερικά, θα καταλάβαιναν αυτό που έχουν καταλάβει πολλοί εκπρόσωποι των αγορών, ότι το ελληνικό δημόσιο χρέο είναι εντυπωσιακά μικρό σε πραγματικού όρου. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι είναι μόλι 60% του ΕΠ. Αν μετρηθεί σωστά, αυτό είναι το θέμα. Αν μετρηθεί σωστά, με τα μέτρα του Βενιζέλου. Φαινομενικά μικρό υποχαρδούβελη, εντυπωσιακά μικρό αλίμονο. Υπό Βενιζέλο, είναι μια είδηση που μα έχει χαροποιήσει όλου. Να ξέρετε ότι το χρέο είναι μικρό. Δεν είναι αυτό που ακούτε. Και δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε αναγκαστεί να μπούμε στο μνημόνιο. Σύμφωνα πάντα με τι δηλώσει αυτών που έχουμε εκεί, κυκλοφορούν ελεύθεροι και θεωρούνται σοβαροί πολιτικοί ηγέτε. Ε, χτες βράδυ έγιναν όλα αυτά στην Βουλή. Έλα, Είμαι μέρη στα αλληλέγγυο στον Ρωμανό. 1000% παρόλο που διαφωνώ κάθετα με τι μεθόδου αυτών των νεαρών που θεωρούν ότι οι τράπεζε είναι το στόχο και τα λεφτά των στόχο. Το σύστημα δολοφονεί και δεν δολοφονεί μόνο τον Ρωμανό το ή τον Γρηγορόπουλο, θα δολοφονεί και εργάτε. Όπω σαν τον εργάτη που ακούσαμε πριν λίγο από την Καλυπουργία του Βόλου. Άρα με το σύστημα αυτό πρέπει να τα βάλουμε και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι που κοινή τα νήματα και σχετικά με τον όλο τώρα του Ρωμανού συμφωνώ. Ότι πρέπει να Αλλά ας δούμε λίγο πίσω γιατί το τόσο πολύ η κυβέρνηση. Ε, γιατί γιατί, Μας. γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, μερικά μπάχαλα βολεύουν, να σπίρουμε πάλι τρομολαγνία, πα και πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κανένα δύο μονάδε, δημοκρατία τι γιατί. Ο Καρατζαφέ δεν του έκατσε, με του και με αυτά. Δεν να πω και τίποτα, ε, σου λέει, δεν δε πάει, δε πάει, άλλο. Πού όμω ότι γίνεται Έλα Αποστόλη μου Έλα. Η Μαρία είμαι Βρε Αποστόλη είμαι πολύ οργισμένη Γιατί Με αυτό το παιδί Όλοι οι αλήτες αυτοί που κυβερνάνε Που πρέπει να είναι απόγονοι των Χίτων Γιατί εγώ με μανιάτιζα και τους ξέρω από εκεί κάτω ε, Για να σε ενημερώσω για να το ξέρεις γιατί το λες υποθετικά ναι. Ο υπουργό Δικαιοσύνη είναι Πατέρας του Χίτης Α τα ξέρεις Το ξέρω και όλοι από εκεί κάτω Λοιπόν εύχομαι γι' αυτό το παλικάρι να γίνει καλά Και να γίνει καλά! προ Μα μας έχουνε τρελάνει οι Αποστόλοι μου ένα νέο παιδί και θέλουν να το σκοτώσουνε Αν ήταν φασιστάκι θα το είχαμε στα όπα όπα Αποστόλη. Αν ήταν φασιστάκι Αλλά επειδή αυτό το παιδί έχει μια γνώση ανταρφία όλοι εκεί θα πάμε Εντάξει Άτσα από Πασόπι και να δεις πως γυρνάει Ανταρφία Ανταρφία μου γεια, Έλα, γεια. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γεια σου, ρε φίλα. Έλα να σου πω κάτι για να γνωρίζει ο Κοσμάκη τι ποιόν είναι αυτό ο Υπουργό Δικαιοσύνη Τι θα μου πει, ότι ο πατέρα του έχει χίτη, τα ξέρω. Α, α, μπράβο, ρε μου, έτσι για να δεν ξέρω αν ο κόσμο αν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Και τι πάει να πει, δηλαδή επειδή ο πατέρα του είναι θα το καταδικάσουμε για τον πατέρα του. Όχι, αυτό βέβαια, έχεις δίκαιος, αυτό, ε, απ... δίκαιο, βεβαίως, έχει δίκιο να... αυτό. Έχω δίκιο, έχω δίκιο. Με αυτό τουλάχιστον Το εάν συγχωρούσε ρε φίλε Αυτός δεν συγχωράει Άρα έχεις δίκιο mm. Όλοι έχουν βγει από την ίδια μήτρα Ε, ποιος είναι σήμερα Μια ρίζα δοσιλόγου την έχουν ρε παιδί μου Φέρα. Κάτι Φέρα. πρέπει να λέει κι αυτό Δεν θα κρίνουμε από αυτό Αλλά κάτι πρέπει να λέει κι αυτό ο, Αν λέει λέει πως δεν λέει mm. ρε μας τώρα δεν λέει Εντάξει, έλα, για. Πριν πολλά χρόνια Αρχότανε σου χτυπάγανε την πόρτα Και σου λέγανε Να περάσεις από το αστυνομικό σου. Ζητάει ο τ Σήμερα τη δουλειά την κάνουν οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα. Γεια σου αποστολή. Yeah. Λοιπόν, στο παρελθόν όταν ήμουν εγώ πολύ μικρή, δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα έγινα που είχε γίνει στην περιοχή του Άγλη Παντελεήμωνα, που την είχε μαχήσει τη γυναίκα του και την είχε εσύ, μπορεί και να μην είχες γεννηθεί και την είχε πετάξει σε διάφορου κάδους τέλο πάντων. Ο Φραντζήκη. Ναι πράγμα. Λοιπόν, αυτό το παιδί όντα μέσα Σπούδασε ασοέ πήγαινε ερχόταν με τη μηχανή. Δηλαδή τι διαφορά και μιλάμε τώρα ε, πε, ε, ε, εποχή, έτσι. τι διαφορά έχει από το Που δεν σύμφωνα με τι απόψει του, αλλά είναι ένα νέο περίπου που έχει δικαίωμα στη μόρφωση. Ποια η διαφορά μπορεί να μα πει ο κύριο Υπουργό Δικαιοσύνη. Πάρα πολύ κοντά στον Λίκο. Πάρα πολύ στον Ρωμανό τον Λίκο και στα παιδιά που απεργούν. Για το αυτονόητο. Μα είναι ληστέ όμω, αλλητήριοι τρομοκράτε. Άσε με, σε παρακαλώ αλήτε, φωνιάδε στην αυτοί με τα Μη μου τα λε κι εσύ αρέσει. Μα είχαν καλάσνικοφ. Γιατί αυτοί τι έχουν πάνω του. Και πήγαν να κλέψουν την τράπεζα. Εμά όταν μα κλέβουν οι τράπεζε είναι καλά. Δεν σα πιάνω πουθενά Είναι νόμιμο Νόμιμο είναι όλα και όλα Κι λέσμα Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα 8 Δεκεμβρίου το βράδυ έχουμε τηλεπτική ελληνοφρένεια Με τον υπτάμενο Μπαλούρδο Προσπαθεί και αυτός και είναι λογικό Να κυνηγήσει τους υπτάμενους αερομεταφερόμενους Από τον ουρανό επιδρομής Και αλεξιπιτωτιστές ταυτόχρονα αναρχικού. Οπότε 10 παρα 10 τη γνωστή ώρα κάπου εκεί στον Αλφα. Εδώ εμείς τελειώνουμε. Αμέσως τώρα έχει μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κυροπούλου Γεια σας. See you.